Στοίχη 21 30. Ο Ιούδας απομακρύνεται. 21. Όταν η ο Ιησούς, λυπούμενος για το κατάντημα του Ιούδα, εταράχθη στο βάθος της ψυχής του, και έδωκε καθαράν και σαφή μαρτυρίαν περί του προδότου και είπεν «Όσονδήποτε κι αν σας φανεί απίστευτον, εν πάση αληθεία σας λέγω, ότι ένας από θα με παραδώσει στους εχθρού μου». 22. Κατόπιν λοιπόν της βεβαιώσεως αυτή που δεν την επερίμενε κανείς, οι μαθητέ έβλεπαν μεταξύ τον ο ένας τον άλλον και βρίσκονται εις απορίαν δια ποιον έλεγε τούτο ο Κύριος. 23. Κατ' δε τη στιγμήν, ήτο γυρμένος πλησιώνει στο στήθος του Ιησού, ένας από του μαθητάς του, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Αυτός δε το Ιωάννης, ο συγγραφέα του Ευαγγελίου, ο οποίο εκ αποφεύγει να αναφέρει το όνομά του. 24. Έκαμε λοιπόν προ αυτόν νεύμα ο Σίμων Πέτρος να ερωτήσει. Ποιο άραγε να είναι εκείνο περί του οποίου είπε τούτο ο Ιησούς 25. Έπεσε δε εκείνο με πολύ στοργήνη στο στήθο του Ιησού και του είπε: Κύριε, ποιο είναι αυτό που θα σε προδώσει. 26. Απεκρίθη ο Ιησούς Εκείνο είναι ο προδότη, ει τον οποίο εγώ, αφού βάψω ει των ζωμών των το τεμάχιων του άρτου, θα του το δώσω. Δεικνύον δι' αυτού ότι εξακολουθώ και τώρα να τον αγαπώ και να τον προτιμώ. Και αφού ευούτυξε το τεμάχιον του άρτου στην πιατέλαν, έδοκεν αυτό ει τον Ιούδαν τον Ισκαριώτην των Ιών του Σίμωνος. 27. Και όταν έδοκεν ο Ιησούς το τεμάχιον του άρτου στον τον Ιούδαν, επειδή αυτό παρέμεινε σκληρό και ασυγκίνητο πρώτη ευνία και τη τιμή ταύτη του κυρίου, ο Θεό τον εγκατέλειπεν ολοτελώς και εμβίκενη σε εκείνον ο Σατανά και τον εκυρίευσε. Εφόσον λοιπόν ο Ιούδα απεδείχθη αδιόρθωτο, Λέγεις Αυτόν ο Ιησούς. Εκείνο που μελετάς να κάμεις, κάμε το, το ταχύτερον. 28. Τους τελευταίους δε αυτούς λόγους τους σήκουσαν μεν όλοι, κανείς όμως από αυτούς που εκάθυντο εις την τράπεζα δεν κατάλαβε με ποιαν και προς ποιον σκοπόν ο Ιησούς, είπε τούτουσης Αυτόν. 29. Και δεν τους εκατάλαβαν, διότι μερικοί ενόμιζαν ότι, επειδή ο Ιούδας για το κουτί των συνεισφορών, είπε εις αυτόν ο Ιησούς, αγόρασε εκείνα που χρειαζόμεθα για την εορτή. Ή του είπε τάφτα για να δώσει κάποιο ποσό χρημάτων προς βοήθεια των πτωχών. 30. Όταν λοιπόν εκείνος έλαβε το τεμάχιον του Άρτου, αμέσως ευγήκεν ή το νύκτα και υπό το φρικό δε σκοτάδι της επιχειρεί ο Ιούδας των σκοτεινών και απέσιων έργων της προδοσίας του.